δίποτε αναλαμβάνει σήμερα να μιλήσει για το Σολωμό, μοιραία καλείται να απαντήσει, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, σε μία πλιάδα κρυσίμων ερωτημάτων και η λύση φαίνεται πως είναι να ξανασχεδιάζει κάθε φορά ακριβέστερο το φιλολογικό χάρτη με βάση τον οποίο εδώ και καιρό διασχίζουμε την συχνά αφιλόξενη ενδοχώρα του Σολωμικού προβλήματος. Περιοχές αχαρτογράφητες υπάρχουν ακόμη και μάλιστα κρίσιμες. Εκρεμεί πίν η ορθή επιτέλους προβολή της πίεσης του Σολομού στο ευρωπαϊκό της φόντο και επομένως η βαθιά γνώση του ρομαντικού πεδίου. Η συνεισφορά του βελουδί στο Διονύσιο Σολωμός «Ρομαντική ποίηση και ποιητική» παρά την τάση υπερερμηνίας είναι προκειμένου. πολύτιμη. Απομένει όμως να δειχθεί το μίζον ότι ο Σολομός εμβριωδώς θεωρητικός, οργάνωνε τα ρινίσματα των μελετών του χάρη σε ένα ποιητικό σχέδιο το οποίο ταυτοχρόνως αναπροσανατόλιζε την εργασία του ώστε να λάβει τα χαρακτηριστικά μιας ουσιώδους και αναγκαστικής για τον ίδιο απόκληση από τον ρομαντικό τύπο. Είναι και παραμένει καταστατικός, κυρίως αν δεχτούμε ότι ο ρομαντισμός υπήρξε ένα πρόταγμα, η εμβέλεια του οποίου συμπεριλαμβάνει και το δικό μας παρόν. Απομένει, για να μιλήσουμε γενικά, να υποδειχθεί μια ολοκληρωμένη και επαληθεύσιμη άποψη για το σολομό και την πίεσή του. Μια υπόθεση εργασίας στην αρχή, ένα αποδεδειγμένο θεώρημα εν τέλει, ώστε ο χάρτης να αποκτήσει νόημα. Άλλωστε, η δυνατότητα να εγκλωβιστούμε εκ του ασφαλούς στο σολομισμό, ανασυγκροτώντας κατά αυτόν τον τρόπο την απορία του αβερόη στο γνωστό διήγημα του Μπόρχες, θέτοντας δηλαδή και με την ίδια χειρονομία διαστρέφοντας τα εκάστοτε ερωτήματα, μόνο θεωρητικά υφίσταται. Ο ίδιος ο σολομισμός είναι τελικά γιατί δεν αποτελεί περί προσθήκη από την οποία θα ήταν σκόπιμο να απαλλαγούμε. Αποτελεί αναπαράσταση ουσιοδών ερωτημάτων σχετικών με το Σολωμό εκτός του τόπου όπου αυτά τα ερωτήματα μπορεί να αληθεύουν. Είτε λοιπόν θα διανοηγεί προς μιαν ανάγνωση του Σολωμικού έργου η οποία υποχρεωτικά θα ισοδυναμεί με εκβάθρον ανατροπή της επίσημης ιστορίας της νεοελληνικής ποιήσης και των ιδεολογικοποιήσεων οι οποίες αποκρισταλώθηκαν στα εγκεκριμένα σχηματά της, είτε θα συντριβεί πάνω στις αντιφάσεις του. Είδο μεικτό, αλλά ατόφιο, εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η πιθανότητα να κατανοήσουμε ότι τα ερωτήματα μας θα ανανεώνονται επάπειρον ενώπιον αντιφάσεων η ευσταθής ισορροπία των οποίων στο ποιητικό πεδίο δεν αναιρεί, ίσως μάλιστα να προϋποθέτει κιόλα την ασταθή σχέση τους οπουδήποτε αλλού γιατί οπουδήποτε αλλού δεν έχουν μορφοποιηθεί. Η ροχμή που αναζητούσαμε εντοπίζεται σε αυτή την επίγνωση. Βέβαια, η μορφή τυράνισε τον Σολομό; ύπερθεματίζοντα μάλιστα εκείνους που είχαν την ίδια περίπου καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία μαζί του, αλλά οι δυσκολίες τους ανάγονται κυριότερα στο επίπεδο μιας τεχνική. ο Σολωμός έβλεπε στη μορφή κάτι που περνούσε τα όρια της τέχνης του και έφτανε σε μια φιλοσοφία ή μάλλον σε μια μυστική αποκατάσταση της μορφής, περίπου όπως τη φαντάστηκαν ο Πλάτων ή ο Γκέτες τη Φωτανική. «Έ λα φορμασία λαμπίτο ντελβέρο σένσο προφόντο ντόνι κόζα». Η ο γκετες στη φωτανικη ε λα φορμασια λαμπιτο αυτή τον τυράνισε με την πολιτική έννοια μέχρι τέλους της ζωής του. «Έ λα φορμασία λαμπίτο ντελβέρο σένσο». Ακούγεται παράξενα σήμερα η Ιταλική αυτή φράση που προϋποθέτει μια ορισμένη τέχνη και μια ορισμένη απομόνωση. Όμως, πέρα από τα συμπεράσματα, υπάρχει πάνω στο ζήτημα μια συνισταμένη που τη βγάζουμε κυρίως από τα έργα τέχνης ως αποτελέσματα. Η συνισταμένη αυτή γέρνει ολόκληρη σαν τον πύργο της Πίζας προς τη μεριά της μορφής. Αυτά έγραφε το 1945-46 ο απομονωμένος ζήσιμος Λοραντζάτος. Αυτά έγραφε και αυτό σημαίνει πολλά αν λάβουμε υπόψη τη μετέπειτα πορεία του, αρκεί άλλωστε να αντιπαραβάλλουμε το απόσωμα σχετικά με το Σολωμό που ο ίδιος έγραψε το 1972. Σημαίνει όμως, προπάντων, για μας πια πως έχουμε προειδοποιηθεί εδώ και 60 τουλάχιστον χρόνια και έχοντας ήδη στην προϊστορία μας τον Πολυλά και τον Παλαμά. Απομένει να σκεφτούμε για ποιους λόγους, στους οποίους σπέβδω να πω θα ήταν υποκρισία να συγκαταλέξουμε την επίγνωση ότι το αριστοκρατικό αυτό σήμα εκπέμπεται στα πρόθυρα του εμφυλίου, υποκρισία από κάθε άποψη, Απομένει λοιπόν να σκεφτούμε για ποιους λόγους μεθοδικά λησμονήσαμε πως είναι αδύνατον να κατανοήσουμε την πολυσυζητημένη πια πτώση του Σολομού, τα συντρίμια, τα αποσπάσματα, δίχως να κατανοήσουμε τη φύση των έλξεων οι οποίες αναστηλώνοντας το λυρισμό τον θέλουν ταυτόχρονα να γέρνει πάντοτε ολόκληρος πια προς τη μεριά της μορφής παράδοξα σταθερός, μια στιγμή πριν χαθεί σαν τον πύργο της Πίζας. Κι όμως μια ολοκληρωμένη υπόθεση εργασίας σχετικά με το σολομικό έργο δεν μπορεί παρά να ξεκινά από τη διαπίστωση ότι ο Σολομός υπήρξε για μας ο πρώτος ο οποίος είδε στο πλούσια βαθμολογημένο σχέδιο των ήχων κάθε στίχου κάτι βαθύτερο και ίσως αντίθετο από τη φανερή μελωδία της μιτρικής γλώσσας, η οποία έτσι κι αλλιώς γι' αυτόν αποτελούσε μια νεκρεμότητα. Είδε το ηχητικό είδωλο ενός κρυμμένου νοήματος, το νίσιο ενός κόσμου ολόκληρου και το αποτύπωμα του νόμου του εκείνου, του πρώτου και ακατάλλητου νόμου της ποιήσεως, σύμφωνα με τον οποίο το νόημα ενός ποιήματος ιφήστατε υπομορφιν μορφής. Εν τέλει, εξώθησε αυτή την επίγνωση ως τα όριά της. Παραδέχτηκε όλες τις επιπτώσεις της και εκτελώντας μια κίνηση εκρεμούς που τον καθήλωνε, τις αναχώνευσε και αυτές στη μορφή του πίματος. Αν το τόξο που διαγράφει αυτό το εκρεμές ολοκληρωθεί, προκύπτει ο κύκλος εντός του οποίου μπορεί να γράφετε και να ακούγεται η πίση μας. Εν γέννη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης